Makedonia czakusy tu aleczandru i kości. Εμεί όπω ακούσατε το πράξαμε το καθήκον μας ξεκινήσαμε με τη Μακεδονία την ξακουστή του Αλεξάνδρου τη χώρα έτσι όπως το τραγουδάει η χοροδία του στρατού στο τέλος και στην αρχή ο Παναγιώτης Ψωμιάδης νομίζω βγάλαμε ένα άξιο τέκνο της Μακεδονίας να τραγουδήσει Το περίφημο ομόνιμο τραγούδι τη Μακεδονία. Κάναμε το καθήκον μα σε όλα αυτά που συμβαίνουν τα παλαβά σε αυτόν τον τόπο από χτε, να θυμίσουμε ότι όλο αυτό ο πλανήτη τη λέει Μακεδονία. Τα Σκόπια έτσι επικοινωνούν, έτσι συνονοούνται, έτσι γράφουν τα διεθνή πρακτορία. Επειδή υπάρχουν και πολλά βίντεο τι τελευταίε μέρε που έρχονται από τα σύνορα Ελλάδα-Μακεδονία, εμεί τα λέμε Σκόπια, καμία αντίρρηση. Ο καθένα μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται και να ετεροπροσδιορίζεται, να λέει ό,τι θέλει. Αφού λοιπόν προσπεράσουμε όλο αυτό τον παραλογισμό και ενώ σε αυτά τα σύνορα πνίγονται άνθρωποι ή ζουν πολύ άσχημα άνθρωποι εξαιτία μιας Ευρώπη, μια απόφαση νεοφασιστική, εμεί συζητάμε ακόμα πολλά χρόνια μετά, όπω το είχε πει ο Μητσοτάκη, για το όνομα και τι πρέπει να πάθει αυτό που είπε το όνομα, για κάποιε μικροπολιτικέ καταστάσει που εξυπηρετούν τον πάνω καμένο, την κυβέρνηση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Με μία λέξη, όλα αυτά μπορούν να υποθούν και ω κατρανέμια. Να πάει ο στρατός και να εκενώσει την ειδομενή. Αυτό το όνομα. Θα το έχουμε ξεχάσει. Αλληλουρία, αλληλουρία. Να πάει ο στρατός και να εκενώσει την ειδομενή. Διότι είμαστε όλοι Έλληνε, είμαστε και Μακεδόνε ψυχολογικά, είμαστε και άλλα πράγματα, αλλά δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα που αρχίζουν από μα Δεν είναι τη παρούση, μαλθακοί α πούμε. Αλλά ξέρουμε, επειδή είμαστε όλα αυτά, να προφέρουμε και να τονίζουμε σωστά τα ονόματα και τι λέξει. Δεν το είπε μία, το είπε τέσσερι φορέ. Πήρε τον τόνο από εκεί που πρέπει και τον έβαλε στη λίγουσα. Πα λοιπόν, εσύ και λες τώρα στην Ιδωμένη. Θέλουν να μπουν στα Σκόπια. Τα Σκόπια δεν του αφήνουν. Είναι δικαιωμά τους να του αφήνουν. Είναι απάνθρωποι, λέει τα Σκόπια. Δεν του αφήνουν να το κάνουν μπουρδέλο το, το, το κράτο του και την κοινωνία του. Και να δημιουργήσουν τα προβλήματα που δημιουργούν στην Ιδωμένη. Είναι στην Ιδωμένη. Διατρέχουν κίνδυνο. Γιατί δεν πάει ο στρατό να του μαζέψει και με τη βία να του πάει στα στρατόπεδα. Εκεί που υπάρχουν οι συνθήκε για να ζήσουν τα παιδάκια αυτά ομαλά. Έχει ρουχαλάκια, έχει ντους, έχει ζεστό Να εκενωθεί στην Ιδωμένη, λέτε λοιπόν. Να εκενωθεί δια τη βία. Να πάει ο στρατό και να εκενώσει την Ιδωμένη. Σαβαρά Ενώσανε το τους στη Μακεδονία. <Συλίου> <Συλίου> ε, είμαι. Παιδί, εντάξει, είμαι η νέα Μπουμπουλίνα. <Συλίου> Μη ψάχνετε, ποια είναι η νέα μπουμπουλίνα, δεν την καταλάβατε από τη φωνή. Έδωσε συνέντευξη στο λάκι Γαβαλά, είναι η Ελένη Λουκά Την ακούμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Είπε ότι είναι η νέα μπουμπουλίνα. Όχι όμως μόνο η νέα μπουμπουλίνα. Είπε και ότι είναι και κάτι άλλο. Είμαι, Είμαι η νέα μπουμπουλίνα. Είμαι η νέη ήρωες του 1821 Αυτό εγώ σε θεωρώ ήρωη, είναι αλήθεια Η νέη του 1821 Η νέη του 1940 Ο νέος Ελευθέριος Βενιζέλος Ο Ο νέος Μέγας Αλέξανδρος Ο νέος Μέγας Αλέξανδρος Ο νέος Μέγας Αλέξανδρος Και θέλω με τη βοήθεια του Θεού Να ελευθερώσω την Ελλάδα Δύσκολο <Και> Την θέλω πιο σκληρή ακόμα <Και> Πάντα ψηφίζω ο Μέγας Αλέξανδρος Στη Μακεδονία Δυστυχώς. Γιατί ο Αλέξανδρος είναι πάντα ζωντανός για μας Μακεδόνες ναι. Ο Μέγα Αλέξανδρο είναι ζωντανό για τον Άδωνη, καμία αντίρρηση. Και η Ελένη Λουκά, την ακούσατε, είναι και Μπουμπουλίνα, είναι και Μέγα Αλέξανδρο, είναι και Βενιζέλεο, είναι και η Ήρωα Σόλυ του 40. Είναι όλα μαζί γιατί θέλει να σώσει και αυτή αυτόν τον τόπο. Γιατί όχι τέτοιο τόπο με όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί όχι και η Λουκά. Κοιτάξτε ποιοι είναι πάνω, ποιοι έχουν έρθει, ποιοι είναι πρωθυπουργοί, έχουν γίνει πρωθυπουργοί, γιατί όχι η Ελένη Λουκά. Έχουμε να χάσουμε πολλά, θα χάσουμε περισσότερα από όλα αυτά που χάσαμε με του λογικού που υπάρχουν και τους εγκρίνουμε συνεχώς όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ο Μιχαλογιαννάκης είναι αυτός που μέσα στο ηχητικό άκουσε να τον ακούσαμε να λέει ότι την θέλει πιο σκληρή. Τι ακριβώς θέλει πιο σκληρή. Είπα ναι. ότι ψήφισαν ένα μνημόνιο αλλά δεν έχω δύο χέρια. Το ένα είναι το παράλληλο και το άλλο η, η, η διαπραγμάτευση. Την θέλω πιο σκληρή ακόμα. Αυτή η διαπραγμάτευση, αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι το εξή το χαρακτηριστικό της. Ενώ έμφυγε, έψασε τη μεσαία τάξη. Πιάνει το φτωχό. Ενώ έμφυγε, έψασε τη μεσαία τάξη. Ηλαιό με Σου εύχομαι να έχεις πνοή. Δεν ξέρω αν σου είπα το τρελό. Μπορεί να σου είπα αλλά μπορεί να θεωρήσει και τρελή yeah, ότι yeah. Είμαι, μπορεί να είμαι αυρανή πρωθυπουργός yeah. δεν ξέρω πως τώρα yeah. αυτό θεωρείται τρελό βέβαια αλλά... δεν έχει αλλά είναι πολύ λογικό η Ελένη Λουκά και πρωθυπουργός όχι μόνο ε, όλα τα υπόλοιπα Μεγάς Αλέξανδρος ή Ελευθέριος Βενιζέλος θα σώσει την Ελλάδα αν δεν τα καταφέρει ω Μεγάς Αλέξανδρος θα τα καταφέρει ως πρωθυπουργός ξαναλέω με όλα αυτά που συμβαίνουν κυρίως και το τελευταίο 24 ωρο είναι ό,τι πρέπει η λύση Λουκά πρέπει να την ξανασκεφτούμε Σου εύχομαι να έχεις πνοή Δεν ξέρω αν σου είπα το τρελό μπορεί να Σου είπα Καλά, μπορεί να θεωρήσει και τρελή. Yeah, Ότι yeah. Είμαι, μπορεί να είμαι αυριανή πρωθυπουργό. Δεν ξέρω. Yeah. Το είπες, βέβαια. Τώρα αυτό θα θεωρείτε τρελό, βέβαια. Αλλά okay, το okay. όνειρό μου, μάλλον, όχι να γίνει ο πρωθυπουργό, το όνειρό μου είναι να ελευθερώσω την Ελλάδα Ακριβώς. και να βγάλω, κάνεις... να βγάλω στο δρόμο, στο Σύνταγμα. Γιατί αγωνίζομαι συνέχεια στο Σύνταγμα. Φωνίζομαι λαούργοι, θέλω να πέσουν οι Γερμανοί, στο Σύνταγμα φωνάζω. Να βγάλω στον κόσμο, να βγάλω μάλλον στον δρόμο τρία-τέσσερα εκατομμύρια. Οι δεν να ζουν Μπορεί να είμαι Αβρανή Πρωθυπουργός Δεν ξέρω Τι το είπες Οι δεν να ζουν Φίλος είναι ο άνθρωπος Με τον οποίο τολμάς Να είσαι ο σου Έτσι μας θέλετε τον Αλέξο Τσίπρα mm, Πολύ ευχάριστο αυτό να βγάλω μάλλον στο δρόμο 3-4 εκατομμύρια. Μπορεί άνετα να τα βγάλει τα 3-4 εκατομμύρια στο δρόμο σε δραχμές. Ανάλογα τι θα κάνει. Μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα και από τα όσα θα μαζέψει εκεί στο πανέρι μπορεί να βγουν και παραπάνω από 3-4 εκατομμύρια. Έχουμε και προτάσεις σήμερα όπω ακούσατε για το πολιτικό θέμα του τόπου γιατί με αυτές τις αναταράξει στην κυβέρνηση τον Καμένο που είναι λαύρος για τα εθνικά θέματα υπερασπιστής των εθνικών θεμάτων ενώ έχει καταστρέψει το έθνος και με το μνημόνιο που ο ίδιος έφερε αλλά κολλάει σε ένα όνομα γιατί αυτό θεωρεί πολύ σημαντικό γιατί αυτό πιάνει και στους ψηφοφόρους του ενώ το μνημόνιο το τέταρτο και τα μέτρα που έχουν έρθει και αυτά που θα έρθουν δεν αφοπλίζουν να τον ελληνικό λαό άρα και το έθνος Καμία αντίρρηση με όλα αυτά. Και επειδή έχουμε πολιτικό πρόβλημα, λοιπόν, τριγμού όπω τα αναφέρουν τα κανάλια, κάνουμε και την πρόταση και στηρίζουμε πολύ ενεργά την πρόταση τη Ελένη Λουκά για πρωθυπουργό αυτή τη χώρα. Τουλάχιστον ε, να σώσουμε την φιλία του καμένου με τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι από τον Μπράουν, ο οποίο λέει ότι ο φίλο είναι ο άνθρωπο με τον οποίο τολμά να είσαι ο εαυτό σου. Έτσι είμαστε με τον Όταν ο ένας έχει μία θέση την οποία πρέπει στον άλλον όσο σκληρή και αν είναι τη λέει και η έτσι στηρίζεται αυτή η κυβέρνηση. Ήλαιός, Ήλαιός, Ήλαιός, Ήλαιός... Πάμε στο Μεγάρο Μαξίμου, κάνει δηλώσεις ο Πάνος Καμένος μόλις έχει τελειώσει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ετοιμάζεται για να ακούσουμε. με τον Πρωθυπουργό και είχαμε μία συζήτηση για το θέμα της Αυριανής Συνόδου Κορυφής για το μεταναστευτικό. Συζητήσαμε και το θέμα που έχει προκύψει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 Όπω και ο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες Ο Πρωθυπουργό είπε ότι κατανοεί τι θέσει τι οποίε εκφράσαμε, όπω και την ιδιαίτερη ευαισθησία του ελληνικού λαού. Και βεβαίω η θέση τη κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη ότι ακολουθεί την απόφαση των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων υπό τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ερημένοντα βέβαια ότι ο κύριος Μουζάλα με κανένα τρόπο δεν ήθελε να θέσει τέτοιο θέμα. Από εδώ και πέρα. Θα, περιμένουμε, θα περιμένει ο Πρωθυπουργό τη λήξη τη Συνόδου Υπουργών σε λίγη ώρα και την επιστροφή του κύριου Μουζάλα για να ληφθούν οι αποφάσει. Ξεκαθαρίζω πάντω ότι ανεξάρτητοι Έλληνε επιμένουμε ότι ο κύριο Μουζάλα δεν έχει την εμπιστοσύνη τη κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων σε αντίθεση με την κυβέρνηση. Οφείλει να παραιτηθεί άμεσα. Αν δεν υποβάλει την παρέτησή του, Οφείλει κύριε. και για θέματα ευθυξία. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει την εμπιστοσύνη μα. Ο συγκεκριμένο υπουργό. Ευχαριστώ Θα ακολουθήσει τη σχέση. Νο, ακούσαμε. Α, συνεχίζει, συνεχίζει. Μας με τον κύριο Τσίπρα ξεκάθαρες όπως Όπω ξεκάθαρο είναι ότι η κυβέρνηση έχει την ψήφο εμπιστοσύνη, αλλά δεν έχει την ψήφο εμπιστοσύνη ο κύριο Μουζάλας Μάλιστα. Αυτά. Ο Πάνος Καμένος Έξω από το Μαξίμου κράτησε αρκετέ ώρε αυτή η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Το ακούσατε. Επιμένει στην παρέτηση Μουζάλα. Ζητάω την παρέτηση όπω είπε. Παρ' αυτά. Το διατύπωσε κάπω έτσι και του απάντησε ο Πρωθυπουργό. Επειδή βρίσκεται τώρα στι Βρυξέλλε, δίνει εκεί τη μάχη όπω πρέπει να την δώσει. Μόλι έρθει, θα τα δούμε και επιμένει. Αυτά λοιπόν από τον Πάνο Καμένο, μόλι βγήκε έξω από το Μαξίμου. Δηλώσει κάτω από την ρατζιά. Είναι το δέντρο το συγκεκριμένο που γίνονται και έχει ακούσει πολλά. Αυτή είναι ρατζιά και έχει δει και πάρα πολλά. Συνεχίζουμε εμεί εδώ. Ό,τι νεότερο βεβαίω το παρακολουθούμε και το. Δημοσιογραφικό δυναμικό, όπω λέμε σε τέτοιε περιπτώσει, του σταθμού και βεβαίω τα μαζέματα, οι πληροφορίε και τα παρασκήνια, γιατί θα υπόθηκαν και άλλα μέσα στο Μαξίμου. Στι 2 στο με το μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και του συναδέλφου που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Να πάνε όλα καλά με αυτή την κυβέρνηση. Μην τυχόν και φύγει ο καμένο και χάσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπω τον ξέρουμε, Πρωθυπουργό. Γιατί αυτή η κυβέρνηση θα διαγράψει. Θα διαγράψει Το χρέο μάλλον θα μας το διαγράψουν οι άλλοι όπω ο Πάνος Καμένος είπε το πρωί που εμφανίστηκε στο Μέγκα Να παρατηθεί Δεν υπάρχουν γκάφες στην πολιτική Εντάξει. Στην πολιτική και στη ζωή όσοι κάνουμε γκάφες τις πληρώνουμε Αν κάνετε γκάφα και οδηγείτε ένα τρένο Μπορείτε να το... Να οδηγήσετε σε ατύχημα και να σκοτώσετε χιλιάδες ανθρώπους. Λοιπόν, όποιο κάνει γκάφα, όποιος κάνει λάθος, το πληρώνει και τελειώνει. Δεν μπορεί η κυβέρνηση αυτή στη στιγμή που βρίσκεται να φέρει ο Πρωθυπουργός αύριο για να πάει ισχυρό στην Ευρώπη. Λέβαια. Την ώρα πλέον που το θέμα το οικονομικό έχει φτάσει στο να συζητάμε το τέλος αξιολόγησης και τη διαγραφή του χρέους. <Το Συζητάμε το τέλος αξιολόγησης και τη διαγραφή του χρέους. Αλληλουία, αλληλουία. Συζητάμε το τέλος αξιολόγησης και τη διαγραφή του χρέους. Σε ευχαριστώ plugin. Την διαγραφή του χρέους τη συζητάει ο Καμένος με τον Τσίπρα. Κανένας άλλος Ευρωπαίος δεν συζητάει διαγραφή του χρέους. Ήταν ένα αίτημα πέρυσι... Το οποίο το χρησιμοποίησε και ο Αλέξη Τσίπρα και ο Πάνος Καμένο, βγήκαν, αναρριχήθηκαν στην εξουσία και κρατιόνται ακόμη, δεν ξέρουμε για πόσο. Αλλά όμω τη διαγραφή δεν τη συζητάει κανένα απολύτω. Επειδή βλέπω εδώ πολλά μηνύματα με τη Μακεδονία, εμεί είμαστε μαζί σα, θα πρέπει να πολεμήσουμε. Παλιά, όταν ήμασταν στο Σκά, είχαμε κάνει ένα διαφημιστικό. Γιατί πάλι τότε ο Μητροπολίτη Άνθυμο, πανεγιώτατο τότε, είχε σηκώσει τα λάβαρα, δεν είχε ορκίσει κανέναν, αλλά είχε σηκώσει τα λάβαρα του πολέμου για τη Μακεδονία και μα είχε εμπνεύσει για το διαφημιστικό που ακολουθεί ελπίζω να εμπνεύσει και όλους εσάς Έλληνες, το καθήκον μας καλεί Ήγκηκεν η ώρα να πολεμήσουμε υπερβωμών και αισιών Ήγκηκεν η ώρα το αίμα να βαψικόκινα, τα νεκρά κορμιά των απίστων Με τον Μέγα Αλέξανδρο στρατηγό και τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Άνθιμο πνευματικό οδηγό να πάρουμε τα Σκόπια <Το> Να πάρουμε την πόλη και την Αγιά Σοφιά Να πάρουμε το Βουκουρέστι Να πάρουμε τη Βαρσοβία Να πάρουμε το Άμστερνταμ <Το> Η Μακεδονία είναι ελληνική <Το> Όλος ο πλανήτης είναι ελληνικός Μην υπερπάντων αγώνα. Ο πόλεμο είναι μια ευγενική προσφορά τη Ιερά Μητροπόλεω Θεσσαλονίκη. Χορηγία επικοινωνία εμεί εδώ, τη Ελληνοφρενεία. Εδώ είναι Ελληνοφρενεία, όπω ακούτε, και πόλεμο έχουμε και πόλεμο κηρύττουμε. Κάνουμε τα πάντα για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε από του Έλληνε. Αυτά που χρειάζεται. Τα υπόλοιπα δεν μα ενδιαφέρουν. 211 200 όσοι θέλετε να καταταγείτε στη γενική επιστράτευση που μόλι σήμανε, Με αρχιστράτηγο τον Αποστόλη, σα περιμένει. SMS μπορείτε να στείλετε, βλέπω στέλνετε πολλά. Real καινό, no, το μήνυμά σα και όλο αυτό το 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στο YouTube, Ο Νίκο Απρανίδης, ρυθμίζει τον ήχο. Και βλέπω και κάποιε διαμαρτυρίε γιατί ακούμε τόση Λουκά. Επειδή έκανε μια ποιοτική υπέρβαση η Ελένη Λουκά, δεν λέει τα συνήθεια. Πια είπε για πρώτη φορά ότι θα είναι, θα είναι όχι θέλει να είναι, πρωθυπουργό αυτού του τόπου. Τα μπουμπουλίνα και όλα αυτά, όντω τα έχει ξαναπεί. Εκτιμούμε πολύ ότι θέτει στον πολιτικό στίβο κάποιο ακόμα υποψηφιότητα. Μπορεί να τη δούμε και με κόμμα, όπω είδαμε, και το Λεβέντι. Γιατί όχι, δεν βλέπω τη διαφορά. Ε, και επειδή ε, για πρώτη φορά επίση δηλώνει ότι είναι εκλεκτή του Θεού. Πιστεύω λάκκι ότι είναι η εκλεκτή του Θεού, είσαι, και ο Θεό θα, θα το αποδείξει. Είσαι. Γιατί αναπτύσσεται. Θα έχει μή... ώρα που θα φυσικά. το αποδείξει. Σαββαρά κατ' ανέμια ηλαιό Fajka. Fajka. Fajka. Fajka. Fajka. Fajka. Fajka. Fajka. Fajka. Fajka. Fajka. Fajka. Fajka. Fajka. Fajka. Fajka. <ΣΣ> και αυτός είναι ο νέο βουκεφάλας Τώρα στο τέλος μόλις τον ακούσαμε Σε πρώτη η παγκόσμια μετάδοση ε, Είστε και εσείς όμως Οι ακροατές έχετε κάτι θέματα Ψωμί και ελιά και για πρωθυπουργό Λουκά Είναι το σύνθημα που στέλνει ο Λουδοβίκος, φανατικό ακροατή, θα βλέπουμε τα μηνύματά του. Και ένας άλλος τώρα εδώ, λέει, δεν μα λέει ο Καμένος, ακόμα και στον Άτο που συμμετέχει όλη η Μακεδονία, δεν τη λένε. Εκεί κάνει την Τσαπερδοκόλωνος Ερωτηματικά και τα λοιπά δεν θα ανεχθούμε ποτέ να τη λένε Μακεδονία επισήμω και και και. Είναι άλλο στη θέση των αρχηγών όπω είχε διατυπωθεί σε εκείνη τη σύσκεψη. Ε, ο καθένα βεβαίω λέει, όπω λέει και ο Αμυρά, ό,τι κατεβάσει ο, ο βουλευτή του και η εκπρόσωπο του ποταμιού, ό,τι κατεβάσει η γκράβα του. Δηλαδή μην λέει, τραβάμε τα, τα πράγματα τα σκόβια, από την τρίχα είναι... να κάνουμε τριχιά <συσίλιο> για <συσίλιο> να, <συσίλιο> να κάνουμε αντιπολίτευση. Αλλά ακούστε, ακούστε, όταν είναι κάποιο υπουργό. <συσίλιο> δεν <συσίλιο> είναι <δηλώσεις> του <συσίλιο> Μπαλτάνη, δεν <όταν> είναι <συσίλιο> σπουργός, λοιπόν, κοιτάει να κάνει δηλώσει για αυτά που κάνει, για το έργο του. Όχι για το ότι κατεβάσει, α πούμε, η γκράβα. Όχι για το ότι κατεβάσει, α πούμε, η γκράβα. Ότι κατεβάζει η ιδέα συγκράβα, το σχολικό συγκρότημα, κατεβάζει έχει βγάλει και πολλού ηγέτες σε διάφορου τομεί. Μην την ξεχάσω την ανακοίνωση πριν πάμε στον πρώτο λαό. Η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηλαιούπολη καλεί τα μέλη τη γενική Συνέλευση σήμερα στι 7 μου μου, 7 μου, μου το βράδυ, στα γραφεία τη Ματσούκα και Μαβίλη στο Χαλικάκι Πάρε μέρο, πε τη γνώμη σου, μη μόνο, είναι το σύνθημα. Να πάτε όλοι να πάρετε μέρο, να πείτε τη γνώμη σα. Πέφτουν οι μάσκες σιγά, σιγά σιγά στην Ευρώπη των λαών. Πέφτουν, τι πέφτουν, πέφτουν. Οι φασίστε βγαίνουν τελικά, πάλι. Την επιφάνεια. Ενώ ήταν κρυμμένοι κάπου, δεν του ξέραμε. Εμεί του ξέραμε. Α. Οι υπόλοιποι όλοι που ζήσαν, ζούσαν σε μια ομίχλια, α πούμε, και λέγανε Μπα. Αποκλείεται, α πούμε, ο φασισμό να υπάρχει να ξανεμφανιστεί. Επειδή ήταν κάτω από το χαλάκι, πάνε τους βλέπαμε. Όχι απλά στο επειδή στο κάποιοι αποφάσισαν να θέλουν Είναι αυτά τα παιδάκια που κάνουν τη βρωμοδουλειά που βολεύει πάντα. Ο πατέρα μου είναι 84 χρονών. Yeah. Ο οποίο λέει: Όποιο δεν είναι κομμουνιστής είναι φασίστα. Ενδυνάμει φασίστα. Και τώρα φαίνονται όλοι. Η Ευρώπη των λαών, τη αλληλεγγύη και τη παπαριά. Καλημέρα, αγόρι μου. Yeah, λοιπόν, <laughs> άκου. Το Μαδούρο το ξέρει, έτσι. <laughs> <laughs> και... Το Μαδούρο, δεν ξέρω. Το <laughs> αγαπημένο του τράγκα. Φιντέρ Κάσα το ξέρει και τον Ερή Καντονά το ξέρει και τον Φραντσέσκο Ντότη το, το ξέρει και τον Μπαρδέμ το ξέρει. Το νερί Καντονά είναι που <σχερή> είχε βγει για <και> <σχερή> τραγούδι. Ερή Καντονά, Ερή Καντονά. Και του οπαδού Ιδράγιο Βαγικάνο που σου χιουιφέρει ο σύντροφο και παίζει τα συζήτω σκάδα το του ξέρει. Όλοι αυτοί είναι οι λύθοι σαν τη ζωή που του δούλεψε ο Σύπρα. Καταλάβετε θέλω να σου πω. Γιατί σα πονάει τόσο πολύ ρε που δεν μπορώ να χωνέψω ότι. Μια σωστή βρέθηκε σε αυτή τη χώρα και ήταν η γυναίκα. Αυτό δεν μπορούμε. Ναι. Η ζωή δεν σου βγάζει κάτι ότι είναι η ντό τη αριστερά, α πούμε, ότι είναι πάντα σωστή. Θα φύγει την ώρα που πρέπει, ναι. θα επιστρέψει την ώρα που πρέπει, θα κάνει πόγιο παιχνίδι την ώρα που πρέπει και πάντα καθαρή, πάντα μόλι την παιδί μου. Δεν σου βγάζει κάτι τέτοιο ζωή. Α, δεν αφή. τη λεν τώρα εύκολα. Κοιτάξει, μπορεί να, να έξει την αποψή μου. Μπορώ να βγω και τα ψημό, όχι, δεν επιτρέπεται φυλαράκι. Με λεπτάκι, Δεν γίνεται. Αχουμε όλη τα αποψή μα γιατί ο καθένα έχει μια άποψη και λέτε μαλλαγέ. Το πετύχει το πίσω, Ως... είτε απόγευμα. Όταν Μαζί με τον άλλον αντιπρόεδρο του Κουκουέ, να μην περάσει το μνημόνιο και ψηφίσανε παραπάνω. Να μην περάσει το μνημόνιο εκείνη τη μέρα θα πέναγε το άλλο πρωί. Δεν μα παρατάσκευε με την καραμέλα. Πόσε μαλλικίε θα ακούσουμε πια. Δηλαδή, δεν θα είχαμε μνημόνιο και έχουμε χάρη στο Κουκουέ. <σκουκουέ> δηλαδή, ξέρω ότι τυφλώνει, αλλά τυφλώνει σε μικρή ηλικία. Σε μεγάλη ηλικία δεν το ρισκάρει καν. Γιατί το κάνει αυτό. Οι γιατροί όλοι το λένε. Έλα, Σταμάτα. Όταν αρχίζει <σκουκ> να έρχεται η πρεσβιοπία το ζάχαρο, κόβει και το άλλο θα σου <σκουκ> τυφλώσει πιο εύκολα. Σταμάτα. <σκουκ> δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Άζε που άξε χυλό σε αυτήν η ηλικ Κανοστά, έχει, θα μαζέψει, θα κάνει. Τα κολαγόνα σου είναι πιο ισχυρά. Σε ευχαριστώ. Γεντάσει και καλά σα ακούμε. Κάντε να καλά γεια. Αν και λαφαζανικό σε συμπαθώ. Γεια σου, φίλε αυτά Γεια. Για. Γεια σου, Τεκνό. Καλησπέρα. Εχθέ πολύ μου άρεσε η εκπομπή σου πάλι. Ξέρει τι, με την εκπομπή, σε καψουρεύομαι. Θέλω να τα φτιάξω μαζί σου, πώ θα γίνει να δείξουμε κανένα σεξάκι. Μωρή την ηλικία σου, το έχει ακόμα διαθέσιμο. Με έχει δει, 35, τι πόσο είσαι. Τι 35 Μαρή, με αυτή τη φωνή. Ρε βλάκα, κρυωμένη είμαι αυτή την Κρυωμένη με την νείωση. έστω και 35 δεν Έλα μου περάσει, δεν σε ξαναπάρω. Να ακούσει κανονικά. Πω. Καλά, ναι, ναι, ναι. Πομονή μέχρι τότε. Και προσοχή με το κουτί του Βίξ. Καλησπέρα! Δεν κάνεις. Δεν μπορώ να πω. <χω> Είναι βρώμικο αυτό που κάνω. Πάλι ναι. βρώμικα πράγματα κάνει. Βλέπω sexy gym yoga combination στο YouTube όσο μιλάμε. <συλί> Τι να κάνω, περνάει ηλιοσούλα, βαριέσαι. Καλά, εγώ πήρα να σου ευχηθώ καλή σαρακοστή. Καλά, ναι. Τι καλή σαρακοστή, Μωρή. Με και προσευχή να συγχωρήσουν οι αμαρτίε του. Με και προσευχή, φέτο δεν περιμένουμε το Πάσκα, την Ανάσταση, φέτο περιμένουμε την ανάκαμψη. <συλί> σε πόσε μέρε <συλί> έρχεται η ανάκαμψη, αυτό θα λέμε. Είδαμε όλοι τα βίντεο και τι φωτογραφίε mm. με του πρόσφυγε που χθε πέρασαν το ποτάμι και μπήκαν στη Σκόπια. Στα Σκόπια στη Μακεδονία. Οπ, ταμπού, ταμπού, ταμπού, ναύτα το ταμπού. Μακεδονία, δεν σκόβω θέμα, κανένα. Γιατί μου αρέσει ότι αυτό είναι το θέμα. Ότι πνίγουν άνθρωποι από εκεί, από εδώ, μέσα στο κρύο, τα ποτάμια κατά χήμωνο, το θέμα είναι αν λέγεται Μακεδονία ή Σκόπια. Μάλιστα. Για μένα δεν είναι αυτό το θέμα. Σε σένα δουλεύω, Αναρωτιέμαι τι ανταλλάγματα έχουν πάρει αυτή η Μακεδονία, τα Σκόπια, Φίρομ, όπω θε να το πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Η Γερμανία, για να κλείσουν τα σύνορα και να μην αφήνουν του πρόσφυγε να περάσουν από τη χώρα του. Δεν νομίζω, δεν είναι τέτοια. Δέκαστη είναι. Έτσι τους Α, είναι είναι χωρί αντάλλαγμα αυτό που κάνουν. Ναι, ναι. Αν και δεν τί... μου κάνει εντύπωση, θα μπορούσε να είναι και χωρί αντάλλαγμα, απλά όμω θα Σε τι θα του ενοχλούσε να περάσουν οι άνθρωποι αυτοί, Δεν δηλαδή, θα του ενοχλούσε, απλά του είναι πιο ευχάριστο να πεθάνουν. Χωρί αντάλλαγμα, λε. Ναι, Έχω... κάνει εντύπωση τίπος. ότι τα φασιταριά νομίζουν εγχώρια μόνο. Τσακίζει τον πλήρη, τον πλήρη το δικό μα. Μα κυβερνάνε. Να μην του πω παλιό οι κουμμουνιστές μας κυβερνάνε. Ας σήμερα δεν κάνανε οι κουμμουνιστές τον ευφύλιο πόλεμο. Σήμερα δεν τον κάνανε. Δεν τους εξορίσαμε. <μιου> δεν τους εξορίσαμε. Ποιος τους έφερε νομίζεις. Ο γέρο ο Καραμαλής τους έφερε εντωμεταξύ για δικού του κομματικούς λόγους. Βέβαια. Γιατί ψηφίζονται από αυτούς. Γιατί τα δεκανίκια και του Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, είναι κ Κατάλαβες, δεν, δεν κυβερνάνε δηλαδή Αυτοί οι κομμουνιστές μας κυβερνάνε σήμερα Οι κομμουνιστές, δάκοι μου, δεν είναι Έλληνες πρώτα απ' όλα <Το> Κάποιο έπρεπε να τα πει Είναι η αυριανή Πρωθυπουργίνα Η οποία είπε ότι εξορίσαμε και τους κομμουνιστές Πρωθυπουργίνα, Υπουργίνα, πώς ακριβώς θα τη λέμε Μας λέει ο Ζουράρης Αφού θα παρατηρήσουμε πολύ ενδιαφέρον Ότι ο υπουργό μας ή Τώρα, εάν το θεωρείτε το ή υπουργός, θα το πούμε ή υπουργής, η γενική της υπουργίδος, ή υπουργίνα κατά το Καρδερίνα, της Καρδερίνας. Αποσυζήτηση νομοσχεδίου σε επιτροπή της Βουλής. Λαός μέρος βου. Έλα έβλεπα αυτή τη εικόνα πάλι από αυτό το χήμαρο και φέρα πάνω στην Ιδρωμένη. Στον είναι ψέματα. Σαν του άλλου λέγοντα πήγανε στο φεγγάρι. Συγά. Πει παραμάουν. Κάτι έχουν στείλει εκεί κατά την ρερά έχουν τάγμα, έλα μαγειστώ για να επιστοποιήσουν τον κόσμο. Και καλά τι καλύπουν οι πρόσφιε. Αντε παρατάνε μα αυτή την προπαγάντα. Η ειδική ηγεμονία τη αριστερά, εγώ θα σα πω. Ο άνθρωπο δεν τα έχει πει ακόμα αυτά, γιατί τα έλεγω πρώτα. Τα μουρούτη, αυτά τι κάνει. Ποιο σύμμεροι σε κάθε παμάτα λίγο. Λέει. Λοιπόν, και αυτόβουνα ότι όλη η χώρα έχει γίνει ένα σχήμά και αυτό το Μας είχε βρέξει του αστραγάλους, ανέβαινε στον γόνατο, ανέβαινε, ανέβαινε, ανέβαινε Και τώρα που μνηγόμαστε ακόμα να δούμε ότι μια όχτη γράφει ΝΑΤΟ και άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση Ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει Ή <συνήλυν> ακόμα <συνήλυν> δεν, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, δεν θέλουμε να το δούμε, παίζουν πολλά <συνήλυν> Ελά, δεύτερο, να σου πω. Αν να μιλήσουμε ήραμα για να μην τσακωθούμε. Γιατί ο... να μην τσακωθούμε. Από τη Μάνη που με ρέσει Κασιδιαράκι. Καταρχήν, εγώ σε λέω Κασιδιαράκι. Το ότι εσύ είσαι. Εμέ, για μένα είναι τιμή μου. Το, το εγώ πάνω. σε λέω είναι το θέμα. Όχι, άλλο. Αλλά είναι η κουβέντα που το φέρε. Είμαστε μειονότητα. Οι Έλληνε και έχουμε καταντήσει μειονότητα μέσα στη χώρα μα. Από την εποχή που αυτό ο αρχιπροδότη ο Σαμαρά. Μα μην μιλάτε για του Σαμαρά. Σα έχει βοηθήσει τόσο ο Σαμαρά. Από τότε που του Αρδανού πήγανε στην Ελλάδα, μα έχει πάρει ο διάλογο σαν Έλληνε, τα λαόρμα. Όχι όφεζε μόνο οι Αλβανοι. Όλοι όσοι μπαίνουν στην Ελλάδα και κοιτάζε πρόθυμα να κλέψουν, να φάνε και ό,τι βουτύξουν και φύγουν. Αυτό το πράγμα αυτό που, που στην Ελλάδα παράγουμε περισσότερου φασίστε, ακόμα και από του πρόσφυγε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μια Τέτοια παραγωγή είναι. πια. Σε εξάγουμε λίγο. Ναι. Φεύγουν Με, μόνο οι καλή. Και εμεί περάσαμε ένα πόλεμο και μια εισολή από του Γερμανού. Δεν σηκωθεί κανεί οι παπούλε μα να φύγουν να πάνε σε έπρο. παρακάτσανε, βγήκανε στα βουνά, πολεμήσαν και διώξαν του μαζί. Ωραία, αυτοί δεν πρέπει να κάτσουν να πολεμήσουν να διώξουν αυτό που του συνδυάζνε. <σοβάς> το πρόβλημα είναι αυτό που φοβάσαι, είναι ότι η Ελλάδα σε λίγο καιρό δεν θα έχει Έλληνε. Δεν φοβάμαι μόνο αυτό. Φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό θα θέλει το παιδί μου να πάει στο σχολείο και θα φοβάται να μην το σφάξουν στον δρόμο, να μην μου το βγει. Το... Μήπω <σοβιάσαι> να φοβάσαι <σοβάς> καλύτερα τον εαυτό σου που δεν μπορεί να εξηγήσει το παιδί του ότι δεν κινδυνεύει από αυτού, αλλά μπορεί να κινδυνεύει από κάποιου Έλληνε περισσότερο από αυτού που ήρθαν κατατρεγμένοι από μια χώρα σε πόλεμο. Άντε <σοβάς> τώρα να τα βάλει στον εαυτό σου, <σοβάς> να εξηγήσει, <σοβάς> μετά να τα βρει στο <σοβάς> παιδί σου. Καταλαβαίνω. <σοβάς> έχει λογική <σοβάς> που φοβάσαι ότι η Ελλάδα σε λίγο δεν θα έχει Έλληνε. Αφού λε ότι δεν κινδυνεύμε Μπορεί να μου πεις εκείνος ο πεινοσο που πήγε η γυναίκα για τον σφάξαν για μια κάμερα. Σα σου πω για τον άνθρωπο που σφάχθηκε μετά από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, επειδή ήταν αντιφασίστα. Που εσεί ήδη οι Έλληνε, που εσεί οι ίδιοι Έλληνε, το σφάξατε, α, να θυμίσω. Α, κάνω λάθο. Όχι, δεν κάνει. Λάθος. Α, δεν, α, δεν, δεν κάνω, κάνω... λάθο. Μάλλον άλλη σφαχτύκαμε. Αλλήλο σφαχτύκα, νομίζω ένα σφάχτη. Ο ένα από του δύο θα σφαζόταν, έτσι είναι. Μα χαίρευο ένα, δεν είχαν και δύο. Τι Συνδέλετε το κατάλαβή πισ τώρα. Τίποτα, είπα κάτι το οποίο καλύτερα μπε στο αγώσιου μέσα στη φωλιά σου, και παράτα μα. Γιατί είσαι προκλητικός. Εγώ. Εγώ σου μιλάω και σου λέω... Ό,τι θα μιλήσουμε κιόλας. Έλα παιδί μου τώρα, έλα για. Κι α τρελό αγορά, ο γυμναστή. Γεια σου. Φλεράκι. Σήμερα δεν πήρα να σε βρουν, να φωνάξω. Καλά μην οργάνωση. Πήρα να υποκλιώ και αλήθεια σου λέω τον καλαβού και εγώ δεν ξέρω το γουστάρονται κουκουέβαμένο και φανατικό κουτάκια. Και σε κουβέρα δεν είναι. <laughs> <laughs> καλό. <ε>. Άκου μα, καθώ <laughs> που βάζεται για του φασίτε μου στο μέσο αυτό το πράγμα πρέπει να το πέρασε κάθε μέρα φίλα, είναι πολύ συγκινητικό. Πραγματικά σου μιλάω που κλείνουμε, φορέα σφαίρε περίεργο, πραγματικά με κάνει να αισθάνομε φίλε πάρα πολύ άσχημα για όλα αυτό το σκηνικό ξέσμοι που έγινε στη Γερμανία. Αν Μπορούσα να το βάζετε κάθε μέρα. Πιστεύω τα φασισταριά, όλα αυτά τα ζώα, όλοι αυτοί οι λύφοι, οι βλάκε, τα ζώα, όλα αυτά. Συγγνώμη, εσεί οι Σαμαρικοί δε... που έχετε εκθρέψει τα φασισταριά, θα νιώσετε λίγο άσχημα. Τι, εμεί οι. Εί. Οι Σαμαρικοί που έχετε εκθρέψει τα φασισταριά. Τώρα θέλω να σου πω να παναγάβει. Εγώ σου πήρα να σου πω ότι υποκλίνομαι σε αυτό που έχετε βάλει. Μ' αρέσει οι που δεν θα βρει. θα τα ακούσει, μακά. Σου είπα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να το βάλουμε. Αν μπορούσα να το βάλουμε κάθε μέρα, πιστεύω. Πολλοί κόσμο τον αγγίζει, φίλε αυτό το βιντεάκι. Όλα αυτά που λέτε για το μεσοπόλεμο κλπ. Βρε... Ο κόσμος, Είστε ναι, μαλάτε. εσείς τα χοντρόπετσα κατακάθια Δεν ξέρω τι παθαίνετε Θέλω να φεβρήσω, αηγαίνω σου, σου είπα υποκλίνομαι μαλάκα Μ' αρέσει Α, που δεν για... θαύριζες <ΣΣΣ> Μάμα μία Κι Άγιος ο Θεός λέω να σας ακροατήσαν Ο Τσίπρας είχε χιουμόρ, Στη θέση του Μουζάλα θα έβαζε τον Κώστα Μακεδόνα Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε ε, Λαός, τρίτο μέρος, μας πάει στο μαγκαζίνο Με τον Γιάννη Παπαδόπουλου, γεια σας Έλα με όχι ο Νατί. Έλαβε. Δεν θα παγιρέσει κα... και συγκάσει μέσα μαλάδε μαζάζεται χημάζουν να βρούμε και τι πνοίγονται. Μουσλάνε πλήγαιοτε μα. Τα... μα... Αυτή έχουν ένα κάνουν παιδιά στα λεφτά οι Στο ε... που δεν έχουνε. Ε, ρε, σ αυγάδες, έχουν. Θα βγάλουν ανταλακτηνά να πούμε. Τώρα κάλθεστε και μας δείχνετε πάντων, ρε, μα δείχνετε. Ρε, Κατόφια σα αυτού του ελήθιου ότι ο πόλεμο γυρνά στη κοινωνικά μα πολύ καιρό τώρα. Και δεν απέχουμε πολύ αυτό να γίνουμε και εμεί ξαφνικά πρόσφυγε και έρχομαι να μην ζήσουν την αγωνία τα μου φανα. Να βλέπουν το λεπίδι να πλησιάζει το παιδί του και να μην ξέρουν πώ θα μου να φύγουν και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια του. Μην αφήνουν τα μ***α στις φασίστες, του μαζί της Χρυζαυγής και καλά ότι θα καθαρίσουν την κατάσταση. Είμαι ένας συναμελφός. Τσολιάς, αλλά... μαρατζής. Όχι, ναι. Τσολιάς. Όχι. Α, το πρώτο αλλά δεν Μπατσάκο, μπατσάκο! Μπράβο, ναι. Λοιπόν, επειδή είμαι φανατικό από το πολύ παλιά και σα ακούω μάτια και τώρα σα ακούω, είμαι στο γραφείο. Επειδή μου έρχεται μια κυρία και, και έπαιζε τα λαζιστικά πριν. Και μου λέει: Ναι, τρέβεσαι από εδώ, από εκεί. Και μόλι συνεχίζει το ράδιο και ακούει τη φωνή του μου, λέει: Χίλια συγγνώμη, παλικάρι μου, υπάρχουν και παιδιά σαν και σένα, στην αστυνομία. Είδες, είδες. Είδες. Είδες. Από τη μία μέκραξε, αλλά το τίμιο, λέει, παιδιά, σαν και σένα". Υπάρχουν, πολλά, Καλησπέρα. Για. Yeah. Κατέλαβα γιατί το χανοι κράτηση, περιμένουμε yeah. ώρα. Αλλά κλείσει το μεταξύ μαιλάμε, δεν θέλω το άγιο γύρω, γύρω. Έτσι, μπράβο, κείμενα, δεν με αρέσει. Λοιπόν, αγορίμ, θα έχει λύσει όλα τα θέματα ο προεδροσ έτσι, δεν τα συζητάμε. Τώρα να θέλω λίγο να τηλοποιήσει τα αγλικά του, εγώ την προφορά γιατί τα κατέχει να κανονίσει να πάρουμε τα μάρμαρα του Παρθενό και καπάκι θέλω να πάει η κορέα να ζητήσει τον αφοπλισμό τη βόρειο κορέα να είμαστε ήσυχοι, να κοιμάστε ίσιοι. Γιατί και ανδόμε από συνθώ. Δεν έχουμε ανάγκη και δική μα είναι αυτή. Δική μα είναι και η αυτή. Εκρασώσει και εκεί. Ο Λούδος μπορεί να κανονίσει να κατέβει κάτω εκεί πέρα στη Βόρεια Κορέα. Α, ταξιδάκι δεν με χάλασε, ναι, μαι. Μία αποκάλυψη. Είδα το φιλμάκι στον Ενικό για τον Μπάχαλο που έγινε χτε με το τραγούδι τη Eurovision στην ΕΡ. Ανάμεσα στα πρόσωπα, βασικό πρόσωπο ο Στεφανίδη Ωνίκο, που είχε παλιά τον μήλο. Ο Στεφανίδη ο Νίκος είναι κολλητό με τον ταγματάρχη το Λάμπη από τα χρόνια που ήταν στα ΤΕΗ τη 77 Το τραγούδι έγινε με απευθεία ανάθεση. Το πράγμα βρωμάει. Αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Είναι κολλητάρια. Ο... Και τι έγινε, παιδί μου, τι θα γίνει. Ότι δεν έγινε σωστό ο διαγωνισμό. Δεν έγινε... Είναι διαγωνισμός απευθείας, ανάθεση έγινε. Και τι έγινε. Τόσα γίνονται αυτό σε επίρεξη του ΡΟΥΙΑΕΤ. Είχε και για την Eurovision. <Κι> Ότι καθόμαστε και ασχολιάμαστε με την Eurovision. Είναι ψήγμα, αλλά μας κοροϊδεύουν. Καλά, εντάξει. <Κι> Ελληνοφθενία. Η ίδια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί καλέ. Πού σα ακούμε. Καλά, εντάξει. Δεν το κάνουμε για τσάμπα τώρα, μην νομίζει. Μεταξύ. Ε, ε, ε, να... να σε ρωτήσω κάτι που ίσω ταιριάζει στην ασυγκρασία σου. Ταιριάζουν πολλά στην Μπορεί... ασυγκρασία μου. Μπορεί να ξέρει την άποψη τη Βασίλισσα Αγγλία. Φαντάζομαι πω κάνετε παρέα. Πού και πού, πού, και πού. Α, κάπου, κάπου. Εντάξει, ναι, είναι λίγο μπα κλάση. Ξέφρασε άποψη υπέρ τη εξόδου τη Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, δεν το δανε. Κάνω λάθο. Δεν αποκλείται. Εντάξει, τη βολεύει λίγο. Τέλος Πάντων, επειδή δεν έχω ακούσει να το παρουσιάζουν τα κανάλια αυτό, αν είναι έτσι, και επειδή εκτό από του φοβεροί και είστε και δημοσιογράφοι, το ψάχνετε να μας πείτε. Ναι, ναι είμαστε και δημοσιογράφοι, είμαστε και δημοσιογράφοι. Αποστολή με ξέχασε. Εσένα. Εμένα με... Δεν αποκλείεται, είστε τόσες. Θα με πάρει τηλέφωνο. Άγια τηλέφωνο ήταν να σε πάρω. Έτσι, Θυμάμαι έτσι. ότι είχα να πάρω μία, δεν θυμόμουν να ήταν δύο. τηλέφωνο. Και αφού από μέσα. Έτσι, Μωρή και παιδιά δεν τρέπεσαι. Όλε οι παντρεμένε, ξαναμένε. Δεν πηδάνει άντρε. Τι γίνεται, παιδιά. Δεν ζηλεύει. Ο άντρα μου είπαμε δεν ζηλεύει, δεν ζηλεύει. Α, είναι. Μα κάνω μια υπογραφή. Περί τύπου που λέμε. Είναι συστημικό, είπαμε ρε, αποστόλη. Με ξέχασε από την κουζάνη σε παίρνω. Α, δεν μπορώ να κάνω ταξίδια να κάνω τέτοια δουλειά, συγγνώμη. Είμαι γυναίκα του συστημικού, τι να κάνουμε τώρα. Α, εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Μωρή. Μου τάμπλεξε με αυτόν, Μωρή. Τώρα σε κατάλαβα. Δεν είχα γνωρί Αυτό δεν είναι συστημικός, είναι νεοσυστημικό. Έτσι του λέμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Για να του ξεχωρίσουμε τους, τους παλιού. Η νεοσυστημική αυτή. Τα πλέξε μωρή με αυτόν, δεν είχε να κάνει άλλα ή δεν το ήξερε από την αρχή ότι θα γίνει. Δεν το ήξερα, μετά έγινε τέτοιο. Α σε Και έχετε μαζί και παιδί. Έχουμε μαζί και παιδί, ναι. Απολαπλασιάζονται. Πα Πιστεύω λάκι ότι είναι η έκλεκτρο του Θεού. Και θα είστε. το αποδείξει. Θα έρθει η ώρα που θα το αποδείξει. Μαλακίες Λα μαλαμ Μαλάκας Μαλακίες Έχει την ώρα που θα το αποδείξει Αλληλούι Θέλω να πάω στην Ιδωμένη Θέλω να στην